Καλημέρα, κάτι μου κάνει εδώ πέρα και εξτραβά ξεκινάμε, αλλά για να δούμε Λοιπόν, Ελπίζω να ακούγουμε τώρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή Δευτέρα σε όλους μας, βρισκόμαστε ήδη στις 12 το μεσημέρι Μας έκανε κάτι κολπάκι λίγο εδώ πέρα, δεν δεχόταν να ξεκινήσει, δεν ξέρω τι να κάνει ο σερβερ Αλλά δεν πειράζει, μέσα στο πρόγραμμα είναι όλα αυτά... Λοιπόν, δύο ρίτσες συντροφιά με τη μέρη μικρόν στο μικρόφωνο, στο ραδιόφωνο του Music Heaven ε, Δύο ρίτσες, άντε και ίσως λίγο παραπάνω, γιατί συνήθως κλέβω και λίγη ώρα από την επόμενη που είναι κενή Με μουσική, με διάφορα σχόλια, θεματάκια της επικαιρότητα, διάφορα τέτοια που βρίσκουν να κυκλοφορούν γύρω γύρω Τι, Το στίγμα που έχει δοθεί σε αυτή την εκπομπή, τουλάχιστον στις 5 που έχουν γίνει μέχρι τώρα είναι ότι οι ματιές αυτές είναι κλευτές, έτσι, χωρίς βαθιστόχαστα σχόλια και αναλύσεις και προσβλέπει στην προσέγγιση πολύ απαλά, σε ό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα πολιτικά θέματα. Ε, τώρα στα άλλα, καμιά φορά παραμένουμε και λίγο παραπάνω. Ε, θα ξεκινήσω όπως ε, ε, το είχα σκοπό... Με ένα φίλο μας από εδώ, τον Γιώργο, τον Dr. Love Ο οποίος έχει κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι Το οποίο ανεβάσαμε και στο Music Heaven Ακούστε λιγάκι, είναι πάνω στο The Loner του Gary Moore. Δεν ήταν υπέροχο ο Γιωργάκη μα. Ε? Από τα πιο συμπαθητικά άτομα μέσα στην κοινότητα. Από τα πολύ καλά παιδάκια. Ε, αποσυντονίστηκα λιγάκι. Τέλο πάντων, κάπω αλλιώς είχα σκοπό να το ξεκινήσω. Ε, Α συνεχίσουμε από εδώ που βρισκόμαστε τώρα. Λοιπόν, ε, καλημέρα στη Λιάννα, στην Παστέλα. Στελάκι που ξεκινάει και εκπομπέ η Στέλα. Έκτακτα θα είναι. Θα μα λέει όμω πότε, για να έχουμε το νου μας να την ακούμε. Ο Σάσπεκτ. Που θα τον έχουμε το βράδυ στι 11, η Αλκιόνη, το Χόρχε, τον Γιάννη Το Ρετέο, τον Κάπτεν, τακτικότατό μα ο Κάπτεν, τον Παναγιοτάκη τον Τράβελ, τη Σίλια και την Άντριαν ή τον Άντριαν, νομίζω η Άντριαν είναι. Ε, καλημέρα σα, παιδιά, καλή εβδομάδα σε όλους Να έχουμε όλοι μας καλή εβδομάδα. Και να σας πω λιγάκι κάτι που είδα, ε, τώρα έτσι στην αρχή της εκπομπής να ξεκινήσω με αυτό το οποίο το διάβασε και με ενισύχησε βέβαια σχετικά τώρα η ενισύχεια έτσι ε, Πιθανό να το έχετε υπόψη σας, αλλά ίσως σε κάποιος να μην έχει πέσει στην αντίληψή σας ότι ξανακυκλοφορεί τώρα αυτό ε, Ένα ιός λέει Τρόγιαν Horse, ο είχε ανακαλυφθεί το 2007 και λέγεται ζεύ απειλεί πάλι τους τραπεζικούς λογαριασμούς από τους χρήστες του facebook χρησιμοποιεί αυτά τα fan page στο facebook και διεισδεί στα προφίλ των χρηστών παίρνει πληροφορίες για τους λογαριασμούς και αυτό εδώ πέρα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα international business times είναι μεταμφιεσμένος η ηλεκτρονικός και μαζί με αυτόν εμφανίζονται και διάφορα άλλα μηνύματα τα οποία εντάξει ως γνωστόν παροτρύνουν τους χρήστες να τα ανοίξουν. Και αν πέσουν στην παγίδα και το ανοίξουν το link, ο ιός, μολύν τον υπολογιστή, σκανάρει προηγούμενες αναζητήσεις διαδικτυακές, βρίσκει λογαριασμούς και διάφορα τέτοια. Τώρα δεν ξέρω πόσοι έχουμε λογαριασμούς και κάνουμε e-banking. Πλέον αλλά εντάξει Ας το έχουμε στο νου μας Γιατί τελευταία πάλι ξανάρχε Και συζητιέται πάρα πολύ αυτό Και δεν ξέρω τώρα Α επίσης ε, προσβάλλει και τα, ε, και τα έξυπνα κινητά Πλήττει τους κατόχους Των Android Και τα Blackberry Τέλος πάντων για, Είπαμε για Trojan Horse έτσι, Μου θύμισε τρία αυτά Πάμε λιγάκι σε Έκτορα και Ανδρομάχη ε? Να πάμε λίγο έτσι προ την Τροία από εκεί Από το τρόικο κάστρο οι τον έκτορα που για τη μάχη φώναξε με φωνή φαρμακομένη Στρατιώτη μου τη μάχη τα κερδίσει όποιος πολύ το λάχταρα να ζήσει. Όποιος στη μάχη πάει για να πεθάνει στρατιώτη μου για πόλεμο δεν κάνει. Όποιος τη μάχη πάει για να πεθάνει στράθει μου για πόλεμο δεν κάνει. Έτσι και εμένα η κόρη του Γαβρίλη σαν έφεργα το 20 Απρίδι που βόλαξε ψηλά από το μπαλκόνι Στρατιώτε μες τη μάχη να κερδίσεις, να έχω περίεργη ζακή να ανακατήσει. Όποιο στο γη μου τορκό δεν κάνει, στρατιώτη μου τον πόλεμο τον πάρει. Mm. Όποιο στο γη μου τορκό δεν κάνει, στρατιώτη μου τον πόλεμο τον πάρει. Είμαστε ακόμη 10 Ιουνίου, σχετικά νωρίς για καλοκαίρια, για διακοπές, έτσι. Αλλά οι αφήξει έχουν αρχίσει. Ένα δικό μου άτομα, έτσι, της οικογένειας, τέλος πάντων, το οποίο κινήθηκε το Σαββατοκύριακο στη Χαλκιδική και, και μάλιστα όχι στο πρώτο πόδι που είναι πολύ σύχναστο. Ήταν μεταξύ δεύτερου και τρίτου ποδιού, εκεί κοντά στα πυργαδίκια. Μου είπε ότι είδε κίνηση. Άρχισε, λέει, κίνηση τουριστών είδε Ξένε πινακίδε, τα αυτοκίνητα. Ξέρω εγώ λιγάκι νωρί είναι, αλλά αυτό είναι καλό πάντως αν έχουν ξεκινήσει από τώρα. Και παράλληλα τώρα με αυτό που μου είπαν, είδα και εδώ πέρα ότι σε μια ιστοσελίδα μεγάλη απήχηση στον Καναδά, ε, αναφέρονται στις συνθήκε ζωή και φιλοξενία στην Αθήνα και στα νησιά μα. Και καλούν του Καναδού να επισκεφτούν την Ελλάδα, λέει, ανεπιφύλακτα, γιατί πλέον δεν υπάρχει λέει, κανένα θέμα. Είναι, λέει, πολύ άνετα εκεί και, και να πάτε. Και γράφουν έτσι εκτενέστατα ότι από την Ακρόπολη, λέει, ως τη Σαντορίνη και ακόμη μακρύτερα Οι επισκέπτες ξανάρχονται για να απολαύσουν θαυμαστές αρχαιότητες, παραλίες, εξαιρετικό φαγητό Το ιδιωσιογραφικό αυτό είναι το Toronto Star Και το οποίο αναδημοσιεύει, αναδημοσιεύεται και από τους New York Times και εκεί πέρα λένε πούμε, ότι έχουν περιοριστεί οι Και τα σαβατιατικά απογεύματα Στα τραπεζάκια, τα υπαίθρια Και στις ταβέρνες της πλάκας Είναι λέει δισεύρετα πλέον Μας ε, κάνουν ε, Μας ε, παινεύουν λιγάκι Μας ε, διαφημίζουν ε, ε, Ωραία είναι αυτά Ωραία. Και επίση δεν είναι καν, δεν μένουν μόνο στην Αθήνα. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί προχωράνε και λίγο παραπάνω, λένε και για τη Θεσσαλονίκη ε, και μια εφημερίδα, η The Global and the Mail, εκθιάζει η νησιά όπω είναι η Πάτμο, η Σάμω, τη Φολέγανδρο, μέχρι εδώ πάνω στη Σαμοθράκη τη δικιά μα φτάσανε. Ωραία πράγματα. Μ' αρέσει το καλοκαίρι που πλησιάζει. Παναγιά τα πελαγα, κράτους εστί βοδιάτις, τη συγκινώ την αμοργο και τα λατά πεδιάτις. κράτους τη συγκινώ την και ε, εσύ, τζι -τζι, κι Καλή. Ο βασιλιάς ο soy yo, sí. Que olía por ningún de imaginar. Sigue, sí, se sigue sigue Oh, Vasilia, soy sí. sí, se Ο <σομίζω> <Άσυγλισμύα, σομίζω> Κι <σομίζω> εγώ μέσα στου αγίνου στι κούβε στα ραβυρίκια. Σαν τους παλιούς αλασίγου ρωτούσαν τα τσιτζίκια. Σα του στις κινού, σαν του παλιού, τα λασύνο, Προτούσα τα λάσινους, Yes, you can see, και και για την Παστέλα. Ναι, η Στέλα, η στελίτσα μα είναι παλιά παραγωγό και moderator η οποία είναι από τα πάρα πολύ καλά παιδάκια εδώ πέρα τη κοινότητά μα. Πάρα πολύ συμπαθή σε όλου και ξεκινάει ξανά εκπομπέ. τις οποίε αναγκάστηκε να διακόψει γιατί έχει κάνει μεταπτυχιακό. Οπότε τώρα. Που κάποτε έχει βάλει σε μια τάξη τα πράγματα. Ε, ανακάλυψε λέει ότι δεν τη πάει η ρουτίνα. Έτσι μα ενημέρωσε και θέλει να έχει εκεί να ψάχνετε. Οπότε παράλληλα με τι εργασίε τη και όλα αυτά που κάνει, μα κάνει και, και θα κάνει και έκτακτες εκπομπέ. Δεν μπορεί να τα προγραμματίσει, γιατί καταλαβαίνετε, έχει το ωράριο τη στο, στο Πανεπιστήμιο, έχει διάφορα πράγματα, αλλά θα το ανακοινώνει θα, να ξέρουμε όχι τίποτα άλλο, να ξέρουμε την ώρα εντάξει, να μα ξεφύγει. Εγώ θέλω θέλω να σα ακούω, ξέρει. Ε? Λοιπόν πάμε παρακάτω τώρα ε, Να πούμε λιγάκι ότι τώρα που είπαμε για προηγουμένως Δηλαδή για τον τουρισμό και αυτά ε, Που έρχεται τώρα το καλοκαίρι Σύμφωνα με την επισκεψιμότητα που θα έχουν οι αρχαιολογικοί χώροι Διαμορφώνονται και θα διαμορφωθούν και τα ωράρια τους Δηλαδή θα κρατήσουν στα, στατιστικά Είτε από προηγούμενες χρονιές προφανώς Είτε φέτος θα δουν τι γίνεται Δεν ξέρω τώρα πως θα το χειριστούν αυτό Πάντω, ε, οι χώροι που θα έχουν τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα θα λειτουργούν 8 πρωί με 8 βράδυ, ενώ εκείνοι που έχουν λιγότερη θα λειτουργούν 8 με 5. Παρόλα αυτά όμως, αν πρόκειται για κροσγερόπλια ή για ομαδικές επισκέψεις από τουρίστες έτσι, που να αξίζουν τον κόπο να μείνουν παραπάνω ανοιχτά, θα λειτουργούν κατόπιση συνεννόησης και μετά τη λήξη του ωραρίου. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό έτσι γιατί ξέρετε καμιά φορά είτε από απεργίες είτε από οτιδήποτε έρχεται, έρχονται από πάρα πολύ μακριά και οι άνθρωποι δεν μπορούν να επισκεφθούν τώρα να τύχει κάτι και να είναι και κλειστό το μουσείο λόγω της ώρας είναι ωραία αυτές οι διευκολύνσεις είναι καλές έχω αυτήν η άποψη μου. Πάντω όποιον έρχεται εδώ στην Ελλάδα τον μαγεύουμε. Αυτό δεν το συζητώ. Είναι, είναι αποδεδειγμένο. Ε, σε ένα εστιατόριο των Αθηνών εντοπίστηκαν ε, κάποια μέλη του τεχνικού κλιμακίου της τρούκας οι οποίοι πηγαίναν και τρώγανε συνήθως εκεί πέρα σε αυτό. Και μέχρι τώρα από τότε που ήρθαν από το πρώτο μνημόνιο μέχρι τώρα τρώγανε συνέχεια λέει ε, Greek salad. Δεν αλλάζαν τι τους. Αλλά όλα αυτά επηρεάστηκαν. Ε, η Ελλάδα σιγά σιγά έτσι σε ποτίζει, δεν είναι άμεση. Όποιος αρχίζει και έχει επαφές πολλές, σιγά σιγά μολύνεται. Λοιπόν, μέρη από λίγες μέρες λοιπόν αυτοί ε, ε, πήγαν εκεί και αντί να παραγγείλουν το γνωστό τους στην ελληνική στη σαλάτα τη χωριάτικη ο ένας πήρε λέει ανάκη στο φούρνο, ο άλλος πήρε γιουβέτσι, ε, ο τρίτος πήρε λαδερά. Πάντω φαίνονταν χαρούμενοι και ε, έλαγαν και ανέκδοτα, λέει, μεταξύ του. Και μάλιστα βγάλαν να πληρώσουν και σε δολάρια, λέει, και σε ευρώ. Φυσικά οι εστιάτορες από εκεί πέρα προτίμησαν τα ευρώ. Ωραία είναι. Του μολύνουμε όλου. Μ' αρέσει εμένα αυτό. Έτσι. Α, βλέπω και το Γιωργάκη, το Γκουξ και το Σκόλακα και την Χριστίνα, την Κρίστες. Καλώ ήρθατε, παιδιά. Καλημέρα και σε εσά. Καλή βδομάδα. θα σε φιλέψω στεναγμέ τα όχι σου να γίνουν, μέ. Ναι. Απ' την ψυχή μου σα περνάς αν Να τρέξει φλέβα του καϊμού με την ορμή του ποταμού. Σαν φτάσει η την αυγή, να φτάσει αγάπη, να βγει, να στερέψει. πληγή σαν να φτάσει η αγάπη. Πετή να βγει, να χεις τερεπτική πληγή. Αγκαλιάσε με ουρανε, γελάσε και αστράψε για με. Ρίξε φοθιά του Κέραυνου στη στράτα τα αποχωρισμού να τρέξει φλέβα του καίμου με την όρμη του πόταμου. Φτάσει η την αυγή, η Σαν φτάσει η αγάπη την αυγή, να βγει, να πληγή. Σαν να αγάπη τι να βγει, να πληγή. Τον ε, ιό που έλεγα προηγουμένως ε, Που απειλεί πάλι τα, τους χρήστες του facebook Αν πούν σε κάποια εκεί πέρα links που δίνονται ε, Γράφει ο, ο Travelog Αν είναι λέει ταξική η, η επιλογή Εμείς λέει δεν κινδυνεύουμε αυτό εδώ πέρα Αν τα κριτήρια είναι ταξικά Εμείς δεν κινδυνεύουμε λέει από αυτό Οπότε εντάξει μια χαρά είμαστε Ωραίος έξπνος ταρβελάκο ε, Παιδιά θυμόμαστε τη Μανολάδα Κάτι επεισόδιο που είχαν γίνει εκεί πέρα με τους επιστάτες... Ε, που, και, ε, ...που πυροβόλησαν κάποιους αλλοδαπού εκεί πέρα θρασίτα τους... ...οι οποίοι τόλμησαν να ζητήσουν τα μεροκάματά τους. Αυτοί λοιπόν, ε, όχι οι επιστάτες, οι, τα αφεντικά τους εκεί, παραγωγή, παραγωγη 116 παραγωγοί που καλλιέργουν φράουλα ε, από τη Μανολάδα... ...και γενικότερα εκεί από την Βουπρασία... Ετοιμάζονται να... Ετοιμάζονταν να καταθέσουν αίτηση στον ΟΕΔ την περασμένη εβδομάδα. Υποθέτω ότι θα την κατέθεσαν κιόλα, εκτό αν την καθυστέρησαν επίτηδε. Και ζητούσαν 4.160 εργάτε για να καλύψουν τι νέε καλλιέργειε φράουλα. Και αυτοί οι εργάτε έπρεπε να βρεθούν μέχρι την Τετάρτη, δηλαδή αύριο, μεθαύριο έτσι, αύριο Τρίτη, μεθαύριο Τετάρτη. Αν καθυστέρησαν την αίτηση, θα πάρουν πάλι αλλοδαπού γιατί δεν μπορούν να πάρουν Έλληνε, δεν προλάβανε, θα πούν. Έτσι πιστεύω. Λοιπόν, αυτοί πρέπει να έχουν βρεθεί οπωσδήποτε λέει, μέχρι Τετάρτη γιατί ο χρόνο του πιέζει. Αλλιώ λέει δεν γίνεται. Και η μεταστροφή σε αυτή τη λύση ε, που μπορεί να προσφέρει η εργασία σε Έλληνε με ένα μεροκάματο των 25 ευρώ μαζί με το εργόσημο για 6 ώρε ημερησίω γίνεται επειδή υπάρχουν εμπόδια στην ομιμοποίηση μεγάλου αριθμού αλλοδαπών εργατών. Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν εμπόδια δεν θα κάνανε αυτή τη μεταστροφή. Τέλο πάντων και αυτό να το κάνανε. Το θέμα είναι να του πληρώνουν, είτε του μεν τους του δε. Έχουν ειδοποιηθεί, γι' αυτό έχουν ενημερωθεί και ο Υπουργό Εργασία και ο Διοικητή του ΟΑΕΔ και διάφοροι τέλο πάντων εκεί να βοηθήσουν ω προ αυτό να βρεθούν αυτοί οι εργάτε. Ωραία. 4.160 νέε θέσει εργασία, 22 ευρώ, γιατί 3 είναι το ευρώ, έτσι, μέχρι τα 25. Μια χαρά είναι αυτό. Λέγεται και ανάπτυξη, ε, δεν λέγεται ανάπτυξη. Και τώρα το μεταξύ, εγώ σκέφτομαι. Αν προκύψει πάλι έτσι κανένα θέμα και αρχίσουν να πυροβολάνουν τι θα κάνουν θα πυροβολήσουν και τους Έλληνες τότε θα λέγεται εμφύλιος ε? μήπως το σκεφτούν λίγο για τους Έλληνες ή ε? άλλοι δεν πειράζει δεν είναι δική μα εκείνη οκ okay. δούμε πως θα και από εκεί Το AUTHORWAVE ακούστηκε καλά αυτό το MP31 ήταν από την ταινία και προφανώ δεν ανέβηκε και καλά. Δεν ξέρω από το YouTube το κατέβασα, παιδιά. Ζητώ συγγνώμη και εγώ το άκουσα τώρα. Παρόλο που όταν το είχα ελέγξει στην αρχή δεν μου φάνηκε τόσο έντονο, τώρα εδώ το άκουγα χειρότερο. Συμβαίνουν και αυτά. Σήμερα θα συμβούν διάφορα από ό,τι προβλέπω. Ε. ήδη είμαστε στο δεύτερο. Να δούμε ποιο θα είναι το τρίτο. <laughs> <laughs> να τριτώσει το κακό. <laughs> Εν τω μεταξύ θυμάστε το. Μια μόδα που ξεκίνησε. Ε... Με τα όπλα, ε, το μοντελάκι, το λάνσαρε πρώτο ο γάπ Θυμάστε που είχε βγάλει ένα πιστόλι και το είχε ακουμπήσει με το τραπέζι εκεί πέρα Και έλεγε θα τρομοκρατήσουμε τις αγορές ε, και τέτοια Λοιπόν από εκεί και μετά, αυτό έγινε πάρα πολύ ωραία μόδα ε, Το πήρανε από εδώ, το κυκλοφορήσαν από εκεί, το φορέσανε για αξεσουάρ Πιστόλια μπαίνουν, πιστόλια βγαίνουν, άλλα κρωτούν. Πάντως είναι πολύ της μόδας τα βάλανε και στη Βουλή και ε, εντάξει πηγαίναν τώρα οι άνθρωποι με πιστόλια με στη Βουλή. Και τι έγινε τώρα, Κάτι συντηρητικούρε εκεί πέρα εκνευρίστηκαν και άρχισαν να το, το κάναν θέμα. Λέει τι είναι, δυνατό να μπαίνετε, λέμε στη Βουλή με πιστόλια. Εγώ απορώ γιατί αφού στην άδεια γυριαθήσει μια χαρά δεν ήτανε. Μια χαρά ζήσανε, φτάσαν μέχρι τώρα, αναπτύχθηκαν σαν κράτο. Έγινε μεγάλο και τρανό το Αμέρικα, τι του πήραζαν τα πιστόλια και εκεί πιστόλια είχαν. Πάντω η Βούλτεψη μίλησε σε μια πρωινή εκπομπή στο Μέγα και είχε γίνει ένα επεισόδιο και μίλησε για αυτό το επεισόδιο. Την είχαν ζητήσει να ελέγξουν την τσάντα τη και εκείνη δεν ήθελα, αρνήθηκε. Και είπε ότι δεν μπορώ λέ, να υποκρίνομαι ότι με ελέγχουν ούτε αυτοί λέ, να τους επιτρέπω να υποκρίνονται ότι κάνουν έλεγχο. Γιατί το χαρακτήρισε κοροϊδία όλο αυτό το σύστημα ελέγχου το οποίο έχει διαμορφωθεί εκεί στη Βουλή και λέει ότι εντάξει ελέγχετε τις πόρτες αλλά υπάρχουν και μπαλκονόπορτες. Τι θα κάνουμε λοιπόν, τώρα, θα βάζουμε τους αστυνομικού να ελέγχουν και τις μπαλκονόπορτες. Εντάξει τώρα το, το θέμα είναι γιατί να μπαίνουν με τα όπλα μέσα. Αλλά είπαμε είναι μόδα, ξέσου άρθα είναι αυτό μάλλον. Ναι. Και το, στο τέλος βέβαια, τα βέβαια τα και με τους δημοσιογράφους. Τους λέει εντάξει μάθατε κάτι και αμέσως να το αναδείξετε να το κάνετε θέμα. Να κάνετε λέει την τρίχα τριχιά. Εντάξει δεν φταίνε αυτή που κάνουν κάποια πράγματα φταίνε Αυτοί που τα αναδεικνύουν Όποιος το κάνει δεν φταίει ποτέ Αυτός όμως που το αναδεικνύει Εκείνος πάντα φταίει Πάμε να ακούσουμε λίγο Άγρια δύση έτσι Και quiz Όση ώρα ακούτε Θα μου βρείτε από την Τριανδρία Ποιος είναι ο καλός Και ποιος είναι ο κακός Τον άσχημο μου τον βρείτε τον ξέρω Στην παρέα προσθέθηκε ο Φίλιππος, Γιώσου Φιλπάκο και οράστη Τούλ. Ποιο είναι ο καλό και ποιο είναι ο κακό. Δεν είδα να το γράφετε εκεί. Για να ρίξω μια ματιά καλύτερη, μετά. <χω> Μα έρχεται από την Αμερική μια απίστευτη είδηση. Ε, παιδιά, μαζέψτε σπόρου. Ε, Όσοι μπορείτε και έχετε δυνατότητα, θα του βάζουμε πλέον στο χρηματοκιβώτιο. Παλιά βάζανε. Καλά, τώρα μιλάμε για εποχές ε, Εντάξει, ε. ε, εμεί δεν τα προλάβαμε αυτά. Ε, βάζανε λίρε, λέει, στα χρηματοκιβώτια, βάζανε διάφορα πράγματα. Τώρα θα βάζουμε σπόρου. Ναι, γιατί έρχεται μια είδηση από τι Ηνωμένε Πολιτείε που δημιουργείται αστυνομία τροφίμων, η οποία θα συλλαμβάνει οποιονδήποτε καλλιεργήσει δικά του λαχανικά στον κήπο του. Ε, αυτό το πέρα θα γίνει, θα γίνει πρώτα εκεί στην Αμερική, μετά θα περάσει στην Ευρώπη και μετά από αυτό θα περιμένουμε να έρθει και στην Ελλάδα η νέα εφεύρεση αυτή. Αυτό είναι ο νόμο S510 και με, ψηφίστηκε εκεί με, μετά από καθυστέρηση ενός χρόνου γιατί ήταν αμφιλεγόμενο αυτό το νομοσχέδιο ε, υποτίθεται ότι ήταν για την προστασία του καταναλωτικού κοινού και αφορούσε τη βιομηχανία τροφίμων εκεί πέρα στις Ινωπένες Πολιτείες εν πάση περιπτώσει αφού καθυστέρησε και τέλος πάντων το συζητήθηκε και έκανε τε, υπερψηφίστηκε με 73 υπέρ και 25 κατά αυτό που τώρα λένε ότι σιγά σιγά θα περάσει και στην Ευρώπη Θα έρθει και σε μας από εδώ Καλά θα κάνουμε λοιπόν να κρατάμε σπόρους Τουλάχιστον όσοι μπορούμε Τώρα εγώ τα λέω λες και θα το κάνω Αλλά ε, εντάξει μπορεί κάποιος να το κάνει Και να αξίζει και τον κόπο ε. Ήταν ένα ζεστό καλοκαιριάτικο μεσημέρι Η ντομάτα Ακουπισμένη στο ταψί Ένιωθε ένα τεράστιο Εκείνο μέσα της Η πιπεριά καταπράσινη Σαρκώδης Γύρισε στο ρύζι Και του είπε Με γεμίζεις Γαμηθείτε ε. <ΣΠΣ> ωραίοι. ωραία <ΣΠΣ> Πάντα μου να αυτοί από τότε που πρωτοβγήκανε ε, Και στις, εδώ, στις σκουριές τις δικές μας Κόλαφος για την κυβέρνηση και για την ελληνικός χρυσός Η ανακοίνωση του συνδέσμου γεωλόγων Η μέθοδος είναι λέ, πειραματική αυτή της ακαριαίας τήξης, Και δεν διασφαλίζει την αποφυγή της κοιάνωσης Δηλαδή η μέθοδό του είναι που θέλουν να χρησιμοποιήσουν Απεφάνθησαν οι μελετητές εδώ του συνδέσμου γεωλόγων ότι είναι καθαρά πειραματικοί Οπότε οι άνθρωποι που διαμαρτύρονταν τόσο καιρό και λέγανε ότι η υγεία μας το ένα από το άλλο εκεί τα νερά ε? Είχαν άδικο τους κυνηγού, να τους κάναν τώρα να δούμε πως θα εξελιχθεί από εδώ και πέρα βέβαια δεν ξέρουμε Πάντως δεν έχει προβλεφθεί τίποτε για τα απόβλητα που βγαίνουνε από εκεί, γιατί τα στερεά απόβλητα αυτά εδώ πέρα, ειδικά λέει ένα που είναι ηλίς σκοροδίτη γύψου, ηλίς είναι ηλάσπη έτσι, σκοροδίτη και γύψου απαιτεί απόθεση λέει, σε χωριστέ κυψέλες. Και, και για αυτό το πράγμα δεν υπάρχει πρόβλεψη, γιατί αν τα βάλουν μαζί, η συναπόθεση δηλαδή μαζί με άλλα στερεά απόβλητα που έχουν αλκαλικό πέχα, θα δημιουργήσει κάποτε εκεί πέρα πολύ, δεν τα ξέρω τα αυτά τα χημικά, παιδιά, δεν ξέρω, δεν είναι και ο Πανούλης ο τρελάκι εδώ να μας τα εξηγήσει. Που είναι χημικός Πάντως ε, θα είναι Παναδιάλυση του αρσενικού θα γίνει Και οι υδροφόροι ορίζοντες θα επιβαρυνθούν Και όλα αυτά Και επίσης ο σύνδεσμος αυτός αναφέρει Ότι η περίπτωση της Χαλκιδικής Είναι εξόφθαλμη έννοια, Συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων Με μηδενικό όφελος Για το ελληνικό δημόσιο Τώρα γιατί τους κάνουμε το και εμεί εκεί πέρα Αχα Κανείς δεν ξέρει Ο είναι. Ωραίο μέταλλο είναι... είναι... αξιόλογο μέταλλο. Ο Ξυλούρης εδώ μας λέει για ένα άλλο υπερούσιο μέταλλο όμως. Ε? Μας λέει για τη... Λευτεριά, το υπερούσιο μέταλλό σου. Λευτεριά, Λευτεριά, σχίζει του Τους στο στέμα σου, το φως σου Χωρίς να καίει τυπλώνει το λαό σου με χρυσές οι Αμερικάνοι λογαριάζουν πόσα δολάρια κάνει σήμερα το υπερούσιο με ταλό σου. Λευτεριά, λευτεριά θα σ' αγοράσουν έμποροι και κορτσόρτσια και βραίοι, είναι πολλά του αιώνα μας τα χρέει. Πολλές οι αμαρτίες που θα διαβάσουν η όταν σε παρόμοια σου με το πορτρέτο του Τόριαν Γκρέι. Λευτεριά, λευτεριά σε νοσταλγούνε μακρινά δασυρή μαγμένοι κήποι όσοι άνθρωποι προσδέχονται την λυπή σαν έπαθλο του αγώνα και μοχθούνε και τη ζωή τους εξακολουθούνε νεκροί που η καθιέρωση τους λυπεί. Λευτεριά, λευτεριά θα σ' αγοράσουν έμποροι και κορτσόρτσια και βραίοι είναι πολλά του αιώνα μας τα φρέοι. Πεταλούδε χρυσές οι Αμερικάνοι λογαριάζουν πόσα δολάρια κάνει σήμερα το υπερούσιο μεταλόσου. σου. χρυσές οι Αμερικάνοι λογαριάζουν πόσα δολάρια κάνει σήμερα το υπερούσιο μεταλόσου. Καλώς τον Ανώνυμο και τον Αχηλέα. Καλώς ήρθατε. Πάντως μέσα σε αυτά τα διάφορα που διαβάζουμε για σκουριέ, για τέλο πάντων διάφορα έτσι καταθλιπτικά στενάχωρα και ε, πράγματα που μας βάζουν σε σοβαρέ σκέψει, ε, τσουπ ξεφυτρώνει και μια ειδισούλα έτσι. Σκάνει έτσι μια ειδισή και σε κάνει και. χαμογελάς Λοιπόν, καρατζαφέρεις Σκέφτομαι, λέει, το Δήμο τη Αθήνα. Μπορώ να νικήσω τον Κασιδιάρη. Μάλιστα. Τα παιδιά θα αγωνιστούν ε Σε τι θα αγωνιστούν τώρα στο πουγέλωμα Οκ okay, Καλό αγώνα να έχουν Και μακάρι να είναι και ο καλύτερος που λένε Ο Εγώ δεν το μαρτυράω Αλλά εγώ είμαι με τον Ηλία έτσι Ηλία δικός Το επόμενο τραγουδάκι για τον Ηλία μου Ο ηλίας χορευτής ήταν κοιλίας σε ένα λίκνισμα του επάνω. Υπανδεύω, θα πεθάνω. Μια μέρα σχόλη και αργίας σε κρίση οδοξίας. Αυτό ήταν λέει, εγώ τι κάνω. Αν τη φλογέρα θέλω, πιάνω. Άνοιξε κρυφά το καπάκι από το καλάθι Κι έτσι ξαφνικά ξεκινήσανε τα λάθη <Ρι> Αν δεν είχε ανοίξει το καπάκι από το καλάθι Ίσως τελικά να μην πλήρωνε τα πάρα Σαραβίας Σε μια στιγμή κακοτυχία, και όπω έτρεχε Στην άμμο Πατηθηκιά Από μια σοπράνο Θυμα δικό μου Κροταλίας Ένα και εν Τον θέλω στη σκηνή Επάνω Γόβες με Κάρμεν θα τον κάνω. Άνοιξε κρυφά το καπάκι από το καλάθι. Κι έτσι ξαφνικά ξεκινήσανε τα λάθη. Αν δεν είχε ανοίξει το καπάκι από το καλάθι, Ίσως τελικά να μην πλήρωνε τα πα. Ο Ηλίας Στην απεγά της Μασαλίας Να παίζεις στη σκηνή Επάνω Όμως δεν άκουγε Το πιάνο Νόημαι αυτή της ιστορίας Διδάγμα τη Ολιγαρκίας Να ευχαριστιέμαι Ό,τι κάνω Να μη ζητάω Παραπάνω αν ξεκρυφά το καπάκι από το καλάθι και έτσι ξαφνικά ξεκινήσανε τα λάθη. Αν δεν είχε ανοίξει το καπάκι από το καλάθι, ίσως τελικά να μην πελίρωνε τα πάντα. Αν ξεκρυφά το καπάκι από το καλάθι και έτσι ξεκινήσανε τα λάθη. Δεν προσέξαμε και το καπάκι από το καλάθι άνοιξε Και έβγε και ο Κροταλίας ο Ηλίας Το φιδάκι ε, αυτό του, Ανδρονί... του Ανδρονίκου που... Για το τραγούδι λέω ρε παιδιά Για το τραγούδι δεν λέω για τον άλλο τον Ηλία Υπάρχουν και συγκινητικέ ειδησούλες καμιά φορά ε. ε... Ήταν μια ηρωίδα Η Δήμητρα Τσάτσου Στη Λάρισα ήταν αυτή Που εκτελέστηκε το 44 Ήταν αντιστασιακή και κάνανε μία εκδήλωση μνήμη και πρόσφατα έγινε αυτό και στην... είδαν εκεί πέρα ότι εστάλησαν, μες στην εκδήλωση εκείνη δηλαδή εμφανίστηκε μία αμφοβέσμη με 9 κόκκινα τριαντάφυλλα το οποίο πηγαίνε σε εκείνη συγκεκριμένα και μάλιστα 9 τα κομμάτια οι συγγενείς αναρωτήθηκαν εκεί, λέγε ποιο λόγο ειδικά σε αυτή και τι σημαίνει ο ρυθμός 9 το ψάξα λιγάκι και τελικά τα είχε στείλει ένας Ιταλός που λεγόταν Τσέλσο Κόπολα ο οποίο είχε διαβάσει ένα βιβλίο που είχε εκδοθεί με τίτλο γράμματα εκτελεστέντων της Ευρωπαϊκής Αντίστασης γενικότερα για την Ευρωπαϊκή Αντίσταση έτσι και ανάμεσα σε αυτά ήταν και η Ελληνική Αντίσταση στους Γερμανούς και συγκινήθηκε από την ιστορία αυτής της κοπέλα, η οποία ήταν 22-23 χρονών όταν την εκτέλεσαν και ζήτης, έψαξε από τα προξενία, από τι πρεσβείε, από αυτά εδώ πέρα, έμαθε και έπιασε και έστειλε αυτά τα τριαντάφυλλα στην ημέρα που έγινε ε, το, αυτή η εκδήλωση μνήμη. Είναι ένα μεγάλο άνθρωπο αυτό, 81 ετών σήμερα, ο οποίο δεν τη γνώριζε καθόλου, έτσι παρά μόνο μέσα από τα βιβλία τη. Αλλά ευαισθητοποιήθηκε από την ιστορία και από κάτι γράμματα που είχε διαβάσει αυτήν, τα οποία στέλνανε και τα είχαν δημοσιευτεί σε αυτό το βιβλίο. Συγκινήθηκε πάρα πολύ και έκανε όλη αυτή την κίνηση α. Δεν ξαναμένου μου άρεσε πάρα πολύ Έτσι με εντυπωσίασε Βεβαίως δεν ήταν τυχαίο άνθρωπος έτσι Ήταν φιλομαθής, πολύ, φιλέλληνας Είχε σπουδάσει φιλοσοφική Μελέτησε κλασικούς φιλοσόφους Έλληνες έχει και κάτι Είχε εργαστεί και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ιταλίας Είχε κάποια σχέση έτσι Στενή με την Ελλάδα Με όλες αυτές τις Μπράβο του. Βωρια με προβαίνει, ήλιο θα λασω δάρμενη το κεφάλι να από σπερί της, μη μου βάσκαθεί. Δεν φοράει τσοπαήρια, μα τις κάνω μεγαλύτερη έκκληση στην ιστορία κάνει ο ΙΕ για ανθρωπιστική βοήθεια και ζητάει να συγκεντρώσει 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ για του Σύριους. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, μέχρι το τέλος αυτού του χρόνου περισσότερα από 10 εκατομμύρια Σύριοι πολίτες αναμένεται να έχουν ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας και ανάμεσα σε είναι 4 εκατομμύρια παιδιά τα οποία χρειάζονται τώρα αμέσως βοήθεια και φροντίδα. Οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ παραδέχονται ότι η να χρειαστεί να παλέψουν και για ακόμα μεγαλύτερα ποσά. Και οι κυβερνήσει σε όλο τον κόσμο έχουν δεχθεί κριτική επειδή ανταποκρίθηκαν με πάρα πολύ αργού ρυθμούς στην καταβολή των αναγκαίων τους πρώτους 6 μήνες του 2013. Αυτά τα μεταδίδει το δίκτυο BBC. Του έχουν αφήσει και του ανθρώπου εκεί στην τύχη του, δεν ξέρω πάρα πολύ καθυστερημένα. Πολύ άσχημη πράγματα συμβαίνουν εκεί. Ανθρωπιστικέ βοήθειε και αυτά. Όταν φτάνει τώρα να χρειάζεται ένα λαό για ανθρωπιστική βοήθεια. Δηλαδή, αν υπήρχε ειρήνη Ειρήνη και αγάπη. Ε, ουτοπικό τώρα αυτό που λέω. Αλλά αν υπήρχε ειρήνη και αγάπη, θα χρειαζόταν ανθρωπιστικέ βοήθειε. Δεν θα τα βόλευε ο καθένα μόνο του. Ξέρω εγώ τέλο πάντων τώρα συζητάμε πράγματα που. <laughs> γνωστά. Θα ακούσουμε την ορθογραφία τη αγάπη. Είναι μια σύνθεση του Μιχάλη Ανδρονίκου. Είναι λίγο περίεργο έτσι, σαν τραγούδι να το πω, σαν σύνθεση. Γιατί εμπνέεται από την επιστολή του Απαστόλου Παύλου προ Κορινθίου, στην πρώτη επιστολή, και είναι λόγο, διάλογο, τραγούδι. Έχει εναλλαγή πρόζεσ, λιγάκι έτσι. Και ανάμεσα ακούγεται και ο ήχο από μια παλιά γραφομηχανή. Με την οποία υποτίθεται ότι γράφει εκεί ο ε, συνθέτη. Η αγάπη. Δείχνει μεγαλοψυχία, ανεκτικότητα, ευεργεσία Δεν ζηλεύει, δεν φθονεί, δεν έχει αφθάδια, αλαζονία Η αγάπη, η αληθινή, είναι μία Τες γλώσσες των ανθρώπων, λαλό και των αγγέλων Οίχον ή κιμβα να αλλάζων. Έχω ένα μαφτραχού δυνατό. Έχταμε βρήκε με σταθεν. Φίλε μου είπε με κλεισαν να πεσω. Πόσε μου λόγο για βάλε μου φτερά. Έτσι μάνω χατζιδάκι. Στι καρδιέ, στην παραλία. <στα> <στα> δεν τελειώνει η συναυλία. <στα> Κάθε νότα προσευχή, Σαν πουλάκι στη βροχή. Κάθε νότα Σαν πουλάκι <Σσυγλήσεις> στη βροχή. Χιλιε στιγμέ χάθηκαν <χαθή> στο <στα> Πήρω, μόνος γυρνώ και με ένα βλέμμα να πήρω Λέω το παλιό τραγούδι μας το αγέρι μήπω το ακούσεις και σε φέρει Να βρεις πέγκαλί Γεμάτο ανήμες γέλα ψηλά Σου δίνει χάρι. Στην παρούσα Τη ζωή Μένει η πίστη Η ελπίδα Και η αγάπη Που αυτή Μεγαλύτερη Απ' τα πάντα είναι Η αλήθινη Τέλειωσε. Μεγαλύτερη από τα πάντα είναι. Κάτι σαν ανέκδοτο, ε. Παλιά το ανέκδοτο που λέγανε. Το σύ... τα σύντομα ανέκδοτα, τα ξέρετε, που λέγανε Αλβανό τουρίστα, α πούμε, τότε επί η εποχή Σεμβέρ Ε, τώρα λέμε η Ευρώπη των λαών. Ε. Σαν ανέκδοτο, δεν είναι και αυτό. <laughs> και η πλάκα είναι ότι το ευρωπαϊκό εγχείρημα ξεκίνησε για να μπορέσουν να ελέγξουν τη Γερμανία να μην βάψει πάλι τα χέρια τη με το αίμα των λαών. ωραία κατάντια. Τώρα και στην Deutsche Welle. Γράψανε ότι η Γερμανία λέει θα μπορούσε να πατσίσει τι αποζημιώσει με κούρεμα αν η Ελλάδα τη βαφτίσει βοήθεια. Ωραία, να κάνουμε βαφτίσια τότε, γιατί να μην κάνουμε. Ε? Δεν ξέρω, θα πειράζει κανέναν αυτό. Να το λέγανε βοήθεια α πούμε και να μην θεωρηθεί η αποζημίωση για τα εγκλήματα πολέμου, για τα χωριά που κάηκαν. Σήμερα είναι και η, επέ... η επέτειος τέλο πάντων, η μέρα μνήμη. Για το Δίστο μου που είχαν σκοτώσει εκεί πέρα, εκτελέσανε ολόκληρο το χωριό και το κάψανε. Παρ' όλα αυτά να το ονομάσουμε βοήθεια. Ωραία. Βοήθεια. Βοήθειά μας μάλλον. Στο διεθνές του μαγαζί πίναν παρέα δυο χαζί και λέγαν τα δικά τους. Λέγαν για τους πολιτικούς πως μοιάζουν σαν τους ποντικούς που τρώνε τα παιδιά τους στο διεθνές στο μαγαζί μονολογούσαν οι χαζί για τη ζωή στο κρίμα Πως είναι τροποί, πως είναι όλου του κόσμου οι σοφοί να πουλήθουν στο χρήμα και ένας νέος μου αφού γραζόταν σκεπτικός παρά μερά πιο πέρα και έλεγε να ήταν χαζί όλοι οι άνθρωποι στη γη Στο διεθνές του μαγαζί γίνανε φέσοι οι χαζοί και λέγανε πως φτάνει πως κάθε πόλεμο στη γη τον κάνουν οι λαθρέμποροι και οι βιομηχάνοι. Στο διεθνές του μαγαζί μιλούσαν οι δυο χαζοί για αγάπη και ειρήνη κι όμως οι άσοφοι σοφοί αφήνουν νηστικούς στη γη και πάνε στη σελήνη και ένας νέος μοναχός, άκου κρατζόταν σκέφτηκος πάρα μέρα πιο πέρα, και λέγε να ήταν χαζί ότι οι άνθρωποι στη γη βλέπαμε Στο διεθνές του μαγαζί, γελούσανε οι δυο χαζί, λέγανε αστεία Λέγαν πως ψέμαν θες να πισαν αν να γελά κανεί. λέγε δημοκρατία στο διευνές το μαγαζί αφού τα ίδια νηχασί τα είπαν και ένα χέρι Λέγαν πως θα έρθει η στιγμή να γελιαστεί όλη η γη με τα Κι ένας νέος μοναχός από την πράξη όταν σκέπτικος και δεν είναι αντάμετρα, Σίωτη, ανθρωπιστική. Τα βλέπα μα πριν τα παιδιά. Διαβάζει και κάτι ειδήσει, Καμιά φορά έτσι και φρένατε η ψυχή σου, Ρεπέδη. Μαγαλιά, δεν ξέρω, Μια ανάταση έτσι νιώθει. Αυτή είναι είδηση, εντάξει δεν είναι καινούργια. τώρα, το ξέρετε οπωσδήποτε, αλλά εντάξει εγώ τώρα το αναφέρω Είναι μεγάλου πολιτιστικού έτσι ενδιαφέροντος και εκτοπίσματος Ο Μίκης Δωδωράκης επιστρέφει σε εισαγωγικά στη Μακρόνησο ε, Στον τόπο της εξορίας του θα γίνει στις 6 Ιουλίου η παράσταση για τη ζωή και το έργο του Ποιο στη ζωή μου την διοργάνωση αυτή εδώ πέρα την ήθελε ο ίδιος ο Μίκης Θοδωράκης να γίνει γιατί ήθελε να στείλει ένα μήνυμα συμφιλίωσης για όλους τους Έλληνες και το Κεντρικό Συμβούλιο των Νεοτέρων Μνημείων σκέφτηκε ότι εντάξει δεν θα προκληθεί βλάβη στον ιστορικό τόπο γιατί το σκέφτονταν προκειμένου να παραχωρήσουν την άδεια και τελικά συμφώνησαν και η παράσταση θα γίνει. Μάλιστα δίνεται με ελεύθερη είσοδο και τα μέλη του Συμβουλίου για το λόγο αυτό αποφάσισαν να μην βάλουν τέλη για τη χρήση του χώρου, δηλαδή να μην το εκμεταλλευτούν να ζητήσουν κάποιο ποσόνοφ για να τους το παραχωρήσουν, παρά μόνο 1.600 ευρώ όσο ό,τι αφορά τα έξοδα για την βιντεοσκόπηση. Και διευκολύνει και ο Δήμο Λευρεωτική και θα δρομολογήσει πλοία ειδικά από το Λαύριο για τι 6 Ιουλίου για να μπορέσει ο κόσμο να πάει. Από ό,τι ξέρω και έχω συζητήσει, ο Παναγιώτη ο Travelog θα πάει. Ο Παναγιώτη, κανόνισε να βγάλει εισιτήρια. Μην μάθω ότι δεν πρόλαβε. Μην μάθω ότι δεν πρόλαβε. Θέλω να πα και να μα πει πώ θα είναι εκεί πέρα έτσι. Περιμένω μια καλή περιγραφή, ξέρει από αυτέ που κάνει εσύ, ε. Τέτοια περιγραφή, να γράψει εδώ πέρα άρθρα. Δεν θα. παρόλο που λέγεται Ποιο στη ζωή μου και υπάρχει και το αντίστοιχο τραγούδι, δεν θα βάλουμε αυτό γιατί ξέρετε, δεν, ε, στο περίπου τα τραγούδια με το κάθε θεματάκι έτσι που πιάνω. Θα ακούσουμε. Κρούτσικο, Γιάννη Ρίτσου, και Μαρία Είναι ειδικό για τη Μακρόνη το Μωριά, από τη Ρούμελη και πιο πάνω από τα Λίγνη γερόντι, χοντροκόκαλι, μάσπρα μωστάκια τυφλοκάτε. Μυρίζουν σβουνιά και χωράφι. Μέσα στα μάτια του βελάζουν τα πρόβατα του απόβραδου. Στα λούφια τους κρέμονται οι σκύλες των πλατανόφιλων. Μιλάνε λίγο, δεν μιλάνε καθόλου. Ωστόσο πότε πότε το βλέπεις που έχουν συμπεθελιάσει με τα ελάτια. Μια στιγμή που σηκώνουν τα μάτια από το χώμα και βυράνε πίσω από τους ώμους μα. Όταν καλανίζει το βράδυ τι θέντες και ο Αγίας μπλέκει τα μωστάκια στο θυμάρι, όταν ο ουρανός κρεβαίνει τα βράχια δρασκευόντας τη θύμιση με τις προκαδούρες των άστρων και ο θάνατος κόβει δόλιας αμύλιτος έξω από το σήμα τότες τους βλέπουμε που συναζονται τρεις x πεντε 5 x παλιά τα χρόνια στις παλιοποθήκες του Μεσολογιού. Και τότες πια δεν ξέρεις, έτσι συναγμένοι στον της βραδιάς άλλαλη, δεν ξέρεις πια, σαν να τα του τυχερόντι δεν δε δε μιλάνε. Τα, τα παιδιά του βγήκαν στο δε κλαρί. Ετού τυχώσαν το... την καρδιά του στο βουνό. Σαν ένα βαρέλι με μπαρούτι. Δίπλα στα μάτια του έχουν ένα δέντερακι καλοσύνη. Ανάμεσα στα φρύδια τους ένα γέρακι δύναμη και ένα μουλαρί αποθυμό με μες στην καρδιά τους που δε σηκώνει τα δικό. Και τώρα καθώνται εδώ στη μακρονισό του τσαντιριού, αδενάντια στη θάλασσα, σαν πέτρινα λιοντάρια στην πασχία τη νύχτα με τα νύχια. Μπήγκεμένα στην πέρα. Τα σκάτια των άστρων, σφιγγώντας με στο φιλοκάρδι τους Μια δυνατή σιωπή, εκείνη τη σιωπή που γίνεται Τα πετρινά λιοντάρια στη παστιά τη νύχτα, με τα νύχια μπήκαμε. Στην πέτρα ραβέ, μιλάνε. <ΣΣΣΣ> Δίπλα στα μάτια του έχουν ένα δέντρακι. Καλοσύνη ανάμεσα στα φωρίδια του. Για να έχει δύναμη, και ένα μουλαρεί, από θυμό με στην καρδιά του που δεν σηκώνει τα δικού! Τώρα μετά του γερότεου, πώ να πάμε στο επόμενο, αλλά <χι> είναι και κάποια πράγματα. Είναι πω ότι άλλα γίνονται έτσι και καποια πράματα είναι ειναι πω οτι αλλα και αλλα διαφορετικά. Λοιπόν είναι το musical Άννη το οποίο ανέβηκε πρώτη φορά το 1977 και από τότε παίζεται σε διάφορα θέατρα και ανέβηκε και στον κινηματογράφο και μάλιστα τώρα θα ξαναπαρουσιαστεί το 2014 και θα είναι την Άννη την πρωταγωνίστρια γιατί είναι μια νεαρή κοπελίτσα παίζει είναι ένα κοριτσάκι 9 χρονό από το οποίο έχει προταθεί και για Όσκαρ Λοιπόν, αυτό είναι μια ιστορία έτσι, συγκινητική και χιουμοριστική παράλληλα ενός μιας μικρής ορφανής, της Άννη, που επιλέγεται από τη γραμματέα ενός εκατομμυριούχου για να το πάρουν εκεί στην έπαυλή τους και να το έχουν το κοριτσάκι και έχει διάφορα μια, ζει, μια ζωή παραμυθένια αλλά κινδυνεύει από τη διευθύντρια και στο ορφανοτροφείο που ήταν πιο μπροστά από τον αδελφό και διάφορα τέτοια. Αυτό λοιπόν το οικογενειακό musical τώρα έρχεται και στην Ελλάδα... είναι μία ιστορία που αντέχει στον χρόνο... από το 1977 ξεκίνησε είπαμε... χωρίς να σταματήσει καθόλου... Ε, και θα γίνει και εδώ πέρα σε εμά, τραγούδια ξέχαστα και διάφορα τέτοια λέει, έχει... τα διάβαζα λοιπόν αυτά εκεί πέρα... Πα, λέω ωραίο θα είναι... για να δούμε εδώ τι θα, πάντων, πώς θα γίνει... θα κάνουν και ακρόση... θα ψάξουν κοριτσάκια να βρουν ηλικίες από 5 χρονών μέχρι 12 που να τραγουδάν και να μπορούν να χορέψουνε... Ε, και όλα αυτά εδώ πέρα, πάρα πολύ ωραία, μέχρι που διαβάζω ότι ε, μια ελληνική υπερπαραγωγή, λέει, θα είναι, με πρωταγωνιστές, την καταξιωμένη ηθοποιώ Άννα Παναγιωτοπούλου και, προσέξτε, και τον σημαντικότερο συνθέτη και τραγουδιστή της γενιάς του, Μιχάλη Χατζηγιάννη, που ανεβαίνει για πρώτη φορά επί θεατρικής και bla bla bla, bla, bla. Ε, κάπου εδώ στα μάτια να διαβάζω. Εσείς όμως μπορείτε να συνεχίσετε να σκέφτεστε. Ε? Στην καρδιά μου θα σε μέσα Ούτε ή ο Ελσάκη Σου οφείλω ένα δικό σου τραγουδάκι Σε έχω χαϊδεμένο σε έχω κακό μαθημένο. Μάνι είναι ένα κορίτσι που ταξίζει Αυτό εσύ κι ο φίβος το γνωρίζει Το γνωρίζει Θα τα βρείτε Στα κλαμπ Θα κορεύουν μέσα Μ' αυτό το στραγουδάκι Για την Έλσα Για την Έλσα Όλοι μιλάνε οριστό Και γενικός φοβούνται Μην εκτεθούν με Μα εγώ δεν τρέπομαι, μόνο εσένα να σκέφτομαι Στο μυαλό μου κόλλησες, είσαι ρε φρένδινα Το μου Έλσα Για πάντα στην καρδιά μου θα σε μέσα Μου ο Έλσακι Ορίστε το δικό σου τραγουδάκι Σε έχω χαϊδεμένο σε έχω απολύτως κακομαθημένο Μα με ένα κορίτσι που ταξίζει Αυτό είσαι εσύ και ο φίλο. το γνωρίζει Το γνωρίζει Αυτό σα έχω τώρα, ε? η είδηση της ημέρας Η σημαντικότερη Το βράδυ της περασμένης πέμπτης Διάφοροι διάσημοι βρέθηκαν στο κλαμπ Απλά ελληνικά Και γιατί πήγαν εκεί <χι> <χι> Πήγαν για να καμαρώσουν και να χειροκροτήσουν Ποιον άλλον; τον Παντελή Παντελίδη Ο οποίος τιμήθηκε και πήρε διπλά πλατινένιο δίσκο Ο δίσκος του έγινε διπλά πλατινένιος αυτός ο δίσκος από τον οποίο προήλθαν Εκείνες οι εξαιρετικές επιτυχίες Με το δεν ταιριάζεται σου λέω ε? Εδώ τώρα τι λέμε τώρα ε? Άντε πείτε μου τώρα εδώ τι λέμε Εγώ θα πω μόνο μπράβο Και θα πω μπράβο στον Παντελίδη Γιατί όταν είσαι τενεκές Και μπορείς να πουλάς τον εαυτό σου για χρυσό Ή ξέρω εγώ να πουλάς φύκια για μεταξωτές κορδέλες αυτό είναι, Είσαι πολύ μάγκα. Respect στον Παντελίδη Τώρα οι άλλοι που τον αγοράσαν το δίσκο και τον ανεβάσανε και τον κάνανε διπλά πλατινένιο εντάξει ακούμε κάτι τραγούδια που τα γερόντια πιο μπροστά ή κάτι άλλο ή οτιδήποτε τελώς, όποιο και να πιάσεις και γίνεται διπλά πλατινένιος ο Παντελίδης οκ okay. όλα καλά Σκοτή με ένα μπικίνι και μια εκτόνωση προ κάτι που μου τη δίνει η πλαστική κονκάρδα τη ελευθερίας και ο αυνανισμός που είναι κατά της αϊπνίας Δεν πάω απόψε στον αγώνα Δεν πάω απόψε στον αγώνα με τα πριή μου γιατί το σκορ εγώ το ξέρω, γιατί το σκορ εγώ το ξέρω από πριν. Συγκέ όλα, συγκέ, συγκέ, όλα, συγκέ και μιλήμένα, συγκέ όλα, συγκέ, συγκέ, ψεύτικα και στυμμένα, διβάνο κασέλα που αφήνεις το νερό με τη μασέλα ρίχνεις μαζί το σηματάκι τη ειρήνης και το πρωί το ξαναβάζεις να ομορφείς <Τι> Δεν πάω απόψε στην πορεία πασατεύω όχι πορείες μάδια διά τις αρχές δεν κάνω έρωτα με κούκλα. Δεν κάνω έρωτα με κούκλες που σκοτέ. Ξυκέ, λασικέ, σικέ. Ξυκέ, λασικέ και λυμμένα. Ξυκέ, λασικέ, σικέ. έθικα και στη μένα. Ξυκέ, Μια με ένα μπικί Και μια εκτόνωση προκάτ που μου τη δίνει Δεν έχω σώμα πια, όραμα πια δεν έχω Και από τα κόκαλα βγαλμένος δεν αντέχω Σιγέ, όλα σιγέ, σιγέ σιγκε όλα σηκέ και μιλήμενα σιγκε όλα σιγκε σιγκε και ότι κακές τιμένα σιγκε όλα, σηκέ, σηκέ. όλα σηκέ και σιγκε σιγκε όλα σιγκε και μιλήμενα σιγκε όλα σιγκε σιγκε σε ότι την ε, Ναόμη και ε, Κλάιν και το δόγμα του όχι το ξέρουμε έτσι; Πριν από μερικές μέρες είχε επισκεφθεί εδώ την Ελλάδα και πήγε στο εργοστάσιο της ε, βιομέ, το οποίο είναι ένα αυτοδιαχειριζόμενο εργοστάσιο. Είναι η βιομέ είναι η γιατρική της ε, Τζόνσον και το, αυτή η θυγατρική της ΒΙΟΜΕ είναι αυτοδιαχειριζόμενο εργοστάσιο και προφανώς την είχαν καλέσει τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο πάντως παρευρέθηκε εκεί πέρα είχε μαζευτεί και εκατοντάδες άνθρωποι και τους μίλησε και εξήγησε ότι ο νεοφιλελευθερισμός μας έμαθε να αγοράζουμε αλλά ξεχάσαμε να χτίζουμε και χρησιμοποίησε σαν παράδειγμα εναλλακτική σε αυτό ε, το, αυτό που συμβαίνει στη βιομέ. Δηλαδή, σαν εναλλακτικά στο δόγμα του σοκ, που είναι να αγοράζουμε χωρί να χτίζουμε δηλαδή και όλα αυτά, να γίνει αυτό το οποίο γίνεται στη βιομέ που έχουν αναλάβει την αυτοδιαχείριση. Και είπε ότι αντί να γινόμαστε φοβισμένα παιδιά και να δίνουμε όλη τη δύναμη στην ελίτ, η οποία μα κάνει να. Που, ε, αυτό το μα το κάνει να το πράττουμε δηλαδή το δόγμα του σοκ, αυτό μα κάνει να φοβόμαστε και να, παρα... να δίνουμε τη δύναμη στην elite. Μπορούμε να οριμάσουμε να μην είμαστε παιδιά και μάλιστα πολύ πιο γρήγορα από ότι φανταζόμαστε αν αποφασίσουμε να δραστηριοποιηθούμε. Είπε επίση ότι κανένας δεν ξέρει ε, ποιο είναι αυτό το σημείο ακριβώς το οποίο θα αλλάξει τη ροή του κύματο και θα προκαλέσει τσουνάμι. Ε, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε προετοιμασμένοι για το επόμενο κύμα και να μην το αφήσουμε απλά να περάσει από πάνω μας. Ε, αναφέρθηκε και στην Τουρκία αυτό που γίνεται στη γείτονα, και είπε κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει τι θα γινότανε... Όπως επίσης δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμη και πού θα καταλήξει... Ε, και όλα, εντάξει όλα αυτά εδώ που είπε πάρα πολύ σωστά έτσι και φ, συμφωνούμε όλοι φαντάζομαι... Είπε όμως ότι... Είχε και μια, είπε και μια λεπτομέρεια ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στην Ελλάδα... Ε, είδε λέει τους πιο εκπληκτικού ανθρώπους να αντιστέκονται στις πιο βάρβαρες πολιτικές... Ήρθε ανθρώπου να αντιστέκονται Σε βάρβαρες πολιτικές Όλα τα άλλα να τα δεχθώ Ότιδήποτε προηγούμενο γιατί εντάξει το συζητάμε Είναι πολύ σωστή Τώρα το ότι είδε στην Ελλάδα ανθρώπου να αντιστέκονται Αυτό που το είδα δηλαδή Από ποια μεριά κοίταζε αυτή Να κοιτάξουμε και εμείς δεν ξέρω Να μα πει να δω κι εγώ Από εκεί που κοιτάει Και εσύ θα προς τα εδώ. το φως του ήλιου θα Και κι εσύ θα δρέχεις προς τα εγώ Ένα κορπάτο με το σου πρίση βροχή στον ουρανό και τον τωρεό πρόσωπο Φεγγαρι πιο χλωμό και ταν τορεύω προσόψου και από φεγγαρι πιο χλωμό ποτέ θα σμίξουν οι καρποί σου. Νομίζετε ότι προβλήματα έχουν μόνο εδώ στην Ελλάδα και γενικότερα με την κρίση και όσοι δεν έχουν χρήματα είστε πολύ γελασμένοι έχουν προβλήματα και οι πολλοί και μάλιστα πάρα πολύ σοβαρά κάτω στη Σαουδική Αραβία είναι ένας πρίγκιπας ο οποίος μάλιστα είναι εγγονός του ιδρυτή της Σαουδικής Αραβίας και είναι ανεψιός του βασιλιά Αμπτάλα λέγεται Βαλιτ Μπιν Ταλαλ και αυτό εδώ πέρα είναι ένας από τους πολυεκατομμυριούχους που τον αναφέρουν και στη <χι> Guardian και όλε αυτέ οι εφημερίδες και τέλο πάντων που βγάζουν τις λίστες με τους πιο πλουσιότερους του κόσμου. Λοιπόν αυτός έβαλε, υπέβαλε μάλλον, μήνυση σε βάρος του περιοδικού Forbes το οποίο λέει, τον βιδισφύμισε γιατί έγραψε ότι η περιουσία του ε, ανέρχεται μόνο σε 20 δισεκατομμύρια δολάρια ενώ στην πραγματικότητα είναι 30 και σύμφωνα με τη Guardian, ο οποίος ασχολείται και το αναδεικνύει αυτό το θέμα, ο πρίγκιπας χαρακτηρίζει λανθασμένη και σκεμένα προκατηλημένοι απέναντι στις μεσανατολικές λίστες, τέλο πάντων, που δημιουργούνται για τους επιχειρηματίες εκείνους, που δημοσιεύονται κάθε χρόνο στο περιοδικό, για να τους δυσφημίσουν. Δηλαδή να πούνε ότι υπάρχουν άλλοι καλύτεροι από προφανώς αυτό έχει αντίκτυπο στις τους ή στα ομόλογα που κυκλοφορούν και σε όλα αυτά. Πάντως, α, ε, αυτός ο πρίγκιπας, όπως ο, τον είπαμε, Μπινταλάλ, ε, είναι ιδιοκτήτης, αποκλειστικά, ή συνειδιοκτήτης σε κάποια άλλα, στα ξενοδοχεία, όπως είναι το πλάζα της Νέας Υόρκης, το Σαβόι του Λονδίνου και το Ζόρζ Σένκ του Παρισιού. Δεν είναι κανένας τυχαίος. Να κάνουμε για ένα κουτσομπολιό τώρα, ε, να κάνουμε λίγο κουτσομπολιό. Λοιπόν, στο ίδιο άρθρο περιγράφονταν ότι το παλάτι του Μπινταλάλ στο Ριάτ είναι ένα μέγαρο 420 δωματίων, τα οποία είναι όλα επενδεδημένα με μάρμαρο. Το ιδιωτικό του αεροσκάφος, το οποίο είναι Boeing 747, ε, το οποίο μέσα μάλιστα έχει και θρόνο, και έχει και εξοχικό στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο εκπέρα είναι πέντε σπίτια αποτελείται αυτό το εξοχικό. Έχει πέντε τεχνιτές λίμνες και έχει και ένα τεχνητό μίνι Γκραν Κάνιον. Έχει φτιαξει και. Θα τα κάψω τα ρημάδια τα λεφτά μου, αυτό είναι. Πολύ εκατομμυριούχος, έχει και πρόβλημα. Τον δυσφημίσανε. Τον είπαν ότι έχει λιγότερα και προφανώς θα πέσει ξέρω κάποια μετοχή του εκεί στα πλάζα και στα Σαββόη Αχαχαχ, ωραία πράγματα Μ' αγαπάς Πώς θα μάθω τι ζητάς Κάν' αλήθεια μ' <Τι Τι> την καρδιά μου πάρ' και τα λεφτά Μου πάρ' τα και καλά λιζό. Ξέρεις πως πονάω, ξέρεις πως ζητάω μόνο την αγάπη σου Στην καρδιά μου ή το χρήμα, αγαπά. Αμφιβάλλω και πολλώ, κι άκρη δεν μπορώ να βρω. Κύλε στην καρδιά μου, παρκέ τα λεφτά, μου παρτά και καλά. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Μια χαρά ήταν για, το, για τον φτωχούλη τον πρίγκιπα εκεί πέρα, ωραίος, ωραίος μια χαρά Πάντως εδώ σε μας ο, ο χορός αυτός εδώ πέρα και το, ε, το ξεκατίνιασμα για το ελληνικό χρέος ε, το, Μια χαρά κρατάει, Η υπερατλαντικό έχει γίνει, μεγαλία πάλι, ε, όλοι μας συζητάνε Άντε να δούμε πότε θα βγει σε DVD τώρα έτσι να καθόμαστε αναπαυτικά να το παρακολουθούμε είναι για αυτό εδώ πέρα για το λάθος ε? Έκανε λάθος λέει το Δουνουτού Και εντάξει εντάξει παιδιά έκανε λάθος τι να κάνουμε. Απλά και ντόμπρα ζήτησε συγγνώμη Είπε συγγνώμη και διορθώθηκαν όλα Και ένας Έλληνας ε, ρακοσυλέκτης ε, Απάντησε στο Reuters. Απάντησε στο Δουνουτού δηλαδή Και το Reuters το πήρε και το ανέδειξε Περίμενε και υπερέτοιμο ήταν ιδανική αφορμή Ήταν αρχή αναλύσεις ας πούμε και το πήρε. Λοιπόν, και του απαντάει αυτό και του λέει: Αλήθεια, συγγνώμη, ευχαριστούμε λέει την πληροφορία. Αλλά δεν μπορούμε να σα συγχωρήσουμε. Α μην κοροϊδευόμαστε. Λυπάμαι για όλου αυτού που αυτοκτόνησαν. Ποιο θα του φέρει τώρα πίσω, Πολύ λίγα δεν του είπε. Πάρα πολύ λίγα. Αυτό είναι 59 χρονος και είναι πατέρα δύο παιδιών, ο οποίο σήμερα, είναι, τώρα αυτόν τον καιρό, είναι ρακοσυλέκτη. Ο άνθρωπο έχει καταντήσει. Και απάντησε στο συγγνώμη του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Τώρα το συγγνώμη, σφάλαμε. Δεν ξέρω. Καμιά φορά το να σου πούνε συγγνώμη είναι χειρότερο. Καλύτερα να το αφήσουν έτσι όπω έγινε, να αιωρείτε. Δεν ξέρω. Εγώ γενικότερα με το συγγνώμη δεν τα πάω καλά. Καθόλου δεν μ' αρέσει ούτε σαν λέξη, ούτε σαν κίνηση. Γενικότερα, μπορεί να το δείξει με τον τρόπο σου ότι συγχωρεί κάτι, τέλο πάντων το προσπερνά. Αλλά τώρα το συγγνώμη. Ε, είναι το μέα κούλπα. Πού το ακούσαμε αυτό, Πρώτη φορά το ακούσαμε εμεί εδώ πέρα από τον, έτσι, από τον Αντρέα. Τώρα νέωνε με ακούλπα εδώ πέρα Και το Reuters λέει ότι αυτό εδώ πέρα αρχίζει να επουλώνει λέει, την. Ε, μα μάλλον όχι αρχίζει Ότι ίσως αρχίσει Γιατί λάθος το χρόνο έκανα στο ρήμα ίσως αρχίσει να επουλώνει την πληγωμένη περηφάνεια Και την ταπείνωση του ελληνικού λαού Τους οποίους τους είχαμε ορσιάσει ως τεμπέληδες Υποαμοιβόμενους και διαβιούνται στις βάρος Των Ευρωπαίων που δούλευαν σκληρά Καλά, τώρα πόσο αφελεί να πιστεύουν ότι ένα χτύπημα στην πλάτη, ενό ανθρώπου που τον έχει δηλαδή, καταρακώσει και τον έχει εξουθενώσει, μπορεί δηλαδή να σε κάνει να νιώσει περήφανο και να επουλώσει την πληγωμένη σου υπερηφάνεια. Δηλαδή θα μα πούνε ότι εντάξει, κάναμε λάθο και. να μάλιστα. Εν τω μεταξύ, η Λαγκάρτα την άλλη μεριά ε, στι δηλώσει που κάνει εννοεί ότι φταίει ο Στροσκάν για το λάθο. Έτσι. Σε λίγο θα μα πούνε ότι φταίει και το στιγμιαίο λάθο του Πασχάλη. Ε, μάλλον και κάτω εκεί θα πάμε Όπου να είναι Στην αγάπη μας Δεν πιστέψαμε Καταστρέψαμε Κάθε ωραίο Στον κατηφορό εγώ σε σπρώξα, μα δεν το θέλα, ήταν ήρεο. Τώρα αγάπη μου όλα τελειώσανε, γίνανε αδιαβατή η δρόμη. Τώρα αγάπη μου πάρε το δάκρυ μου, για τα συγνώμη. Μου έκλαψες, με και υποφέρεις Μου σε πληγώσα, ήταν λάθος μου Το μετάνωσα και το ξέρεις Εν τω μεταξύ γι' αυτό το θέμα της ε, συγνώμη και του Μεακούλπα ο χώρος καλά κρατεί έτσι δεν τελειώνει εδώ πέρα ε, Καινούριο τώρα βγήκε στην επιφάνεια ένας ευρωσκεπτικιστής ευρωβουλευτής ο Νάιτζελ Φάρετς, ο οποίος έκανε, έγραψε ένα άρθρο και έκανε και αυτός λόγο για θυσία της Ελλάδος και για το αποτυχημένο πείραμα του Ευρώ και ε, δημοσιεύτηκε στην Τέλεγραφ στη αυτό το άρθρο Και είχε, είχε τίτλο «Η Ελλάδα θυσιάστηκε στο βωμό του αποτυχημένου πειράματο του ευρώ» Και μας υποστηρίζει εκεί πέρα Μάλιστα, εκ των υστέρων βγήκαν πάρα πολλοί υποστηρικτές Να αγαπούν Μας υποστηρίζουν, στην αρχή όλοι τα βλέπανε τέλεια Πάντα όταν έναν άνθρωπο τον δεις έτσι εξαθλειωμένο κάτω ε, Τον λυπάς, δεν τον λυπάς τώρα Τώρα αρχίσαν να μα πληρώνουν έτσι με τη λύπη. Μα δίνουν, λύπη. Εν τω μεταξύ, το Δούνο του και η Ευρωπαϊκή Ένωση: Οι, οι μεν κατηγορούν του δε. Δυο γάιδερ μαλώνουν σε ξένο χειρόνα. Η δικιά μα κυβέρνηση κάθεται πρώτη θέση θεωρεί πέρα παρακολουθεί. Φοβάται να μην θίξει του διασώστε. Σου λέει η παράσταση δεν τελείωσε ακόμη, το πείραμα δεν τελείωσε. Κάτσε να δούμε μέχρι που θα πάει. Εντάξει, όλα, μια χαρά. Ωραία, δεν είναι. Άντε να δούμε πώς θα γίνει τώρα, θα το εκμεταλλευτούν, θα κερδίσουν κάτι από αυτό το πράγμα ή θα είχαμε να λέγαμε πάλι. Πολιτικούς ψήφου μπορεί να κερδίσουν έτσι, κάνει ψηφαλάκι παραπάνω ανάλογα πώς θα το κινήσουν στις εκλογές, ναι αλλά μέχρι τότε βλέπουμε. Τα που τα ψέματα και μαζευτήκαμε στο σπίτι του Νικόλα. Κάποιος μα είπε μια απόφαση να πάρουμε, έχει χορτάσει υπομονή. Εμυρολόγια. Τι συμβαίνει εδώ, τι συμβαίνει εδώ, κάποιος μας μίλησε σαν αγνωστός Θεός σαν άνθρωπος απλός Αυτή τη νύχτα που ξυπνήσαμε τα όνειρα με μόνη ελπίδα μια φωνή παρανομίας Κάποιος εφόναξε επιτέλου. Συμφωνήσαμε. Μήπω θυμώσουμε ξανά την ιστορία? Τι συμβαίνει εδώ, τι συμβαίνει εδώ. Κάποιο μα μίλησε σαν άγνωστο Θεό. Σαφώ απλό mm. τη μέρα που χαθήκανε τα ίχνη του. Βαγανε τζάμια και το χαλάζει Δεν βρήκαν σήματα ειρήνη μες στο σπίτι του Ούτε μια ώρα τι απειλή να τους τρομάζει Βλέπω από έναν Κώστας, έναν νικ καινούργιο, το οποίο δεν το ήξερα τουλάχιστον, είχε μπει και μέσα στο δωμάτιο επικοινωνίας, βέβαια και τον χαιρέτησα, αλλά όχι από μικροφόνου. Γεια σου Κώστας λοιπόν. Και ο Λουκάς μας ήρθε τώρα. Γεια σου Λουκά. Ναι, με πρόλαβες εδώ προς το τέλος. Ε, λίγο ακόμα, κάνα δύο, τρία, δύο, κάπου εκεί. <laughs> Καλώς ήρθε. Uh. Να κάνουμε λίγο μια ανασκόπηση για τους γείτονε. Την άνοιξη του 2001 η Τουρκία αναγκάστηκε να υπογράψει μία συμφωνία επιπλέον με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την 19η κατά σειρά έτσι, σε μια περίοδο μισού αιώνα με σκοπό να αποφύγει την οικονομική κατάρρευση. Από το 2001 μέχρι τώρα το 2013 που είμαστε έχει καταφέρει και βρίσκεται ανάμεσα στις 20 πιο ισχυρές οικονομίες του κόσμου. Παρ' όλα αυτά, ε, τα ξημερώματα της περασμένης τρίτης η, η, έγινε ολόκληρα επεισόδια εκεί πέρα και σπαράχθηκε κυριολεκτικά από επεισόδια και εκτεταμένη βία και όλα αυτά στην ε, πλατεία ταξιμ. Και όλα αυτά γίνανε γιατί αντιδρούσαν σε κάποια σχέδια του Ερντογάν να κάνει εκεί ένα, να χαλάσει ένα πάρκο και να δημιουργήσει ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο. Τώρα... Και ακριβώς συνέβη εκεί πέρα δηλαδή αυτό ήταν για κάποια δέντρα που θα χαλούσαν από το πάρκο, εντάξει οικολόγοι και αυτά αλλά συνήθως αν είναι μόνο για οικολογικούς λόγους και αυτά αυτά δεν έχουν τόση δύναμη για να προκαλέσουν όλο αυτό το πράγμα που έγινε και άνθρωποι των γραμμάτων πήραν μέρος σε αυτό το πέρα ε, για να κάνουν τις αναλύσεις δικές τους πάντων, πήραν θέση αλλά και απλοί πολίτες ας πούμε και είπανε ότι ο Ερντογάν αντέδρασε υπερβολικά Καταρχήν τους εξόργησε Διότι έγινε πάρα πολύ μεγάλη χρήση βίας, έτσι; Αν παρακολουθήσατε και αν είδατε βίντεο και Το ψάξατε λιγάκι στο διαδίκτυο Πυροβολούσαν, πώς λένε, πυροβολούσαν δημοσιογράφους με, πλακτι, με πλαστικές σφαίρες Με τα όπλα του νερού αυτά χτυπούσαν τον κόσμο πάρα πολλά, πολλά πολύ άσχημα πράγματα συνέβησαν εκεί ε, αυτή τη βία ο κόσμο, η οποία φυσικά δεν ξεκίνησε έτσι, ξεκίνησε λίγο πιο απλά, αλλά κάπου αντέδρασαν και όσο πήγαινε χειρότερευε το πράγμα. Αφού και ο ίδιο ο Ερντογάν είπε ότι εντάξει, έγινε λέει υπερβολική χρήση βία. Να ήταν το ομέα κούλπα κι αυτού. Όπω εμά, κάναμε λάθο, και εκεί έκανε λάθο κι αυτό. Εν περιπτώσει, όλοι αυτοί είπαν ότι η αλαζονία και η οι... ύβρις και ο απολυταρχισμό του, ε, όλα αυτά εδώ πέρα που έχουν ξεσηκώσει τον κόσμο. Πήραν θέση και διάφοροι άλλοι νομπελίστε εκεί πέρα, Καδημαϊκοί, ο Ορχάν Παμούκ, ο Σοζιοζέλ. Και όλοι αυτοί που γράφουν όμω, οι νεολαίοι, που γράφουν σε Facebook και σε Twitter και σε διάφορα τέτοια, ε, αναφέρονται πιο πολύ στο κοσμικό ε, τμήμα, αναφέρονται. Δηλαδή ότι λένε ότι θέλω να μπορώ να πίνω όταν θέλω, να μπορώ να κάθομαι στο πάρκο όταν το επιθυμώ. Οι κοπέλε λένε μπορώ να θέλω να φορέσω ένα φόρεμα και να κυκλοφορήσω στο δρόμο, ξέρω εγώ, χωρί να έχω πρόβλημα. Δηλαδή σε τέτοια θέματα εστιάζουν Δηλαδή εστιάζουν στις ανθρώπινες ανάγκες Εκεί Αυτοί όλοι λένε ότι αυτό ήταν που εξ, έχει εξεγείρει τον κόσμο Και έγινε όλο αυτό Φυσικά δεν είναι μόνο αυτό Εγώ πιστεύω ότι είναι και ότι Ναι μεν ανάπτυξη Αλλά την έχει κάνει μια μεγάλη μια, ε, Πανίσχυρη ελίτ Εκεί που είναι έτσι που, Με εμπόρια, με βιοτεχνίες με αυτό, Γιατί έχω μια άποψη τέλο πάντων Και μια, έτσι, κάπως έχω Ασχοληθεί με το. Δηλαδή, αγόραζα κάποια πράγματα από εκεί πέρα ένα διάστημα και είχα κάποιε δουλειέ ε, από εκεί. Όντω, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εξελιχθεί και έχουν κάνει τεράστια εργοστάσια που πουλάνε υφάσματα και αυτά σε όλο τον κόσμο. Ε, όμω είναι ελάχιστοι αυτοί. Ο κόσμο που είναι από κάτω είναι. όπω είναι η Ελλάδα τώρα, για να μην σα πω και χειρότερα κάποιε φορέ. Ε, λίγο αυτοί κάπω ανεβήκανε. Λοιπόν, στου φίλου μα εκεί δίπλα, του γείτονε, γείτονε προ το παρόν, φίλου δεν μα αφήνουν να του λέμε. Δεν μας αφήνουν Ωστόσο εντάξει οι μπορούμε να τους λέμε άνετα Και να το αποδέχονται όλοι Το Τάρκις Μάρτς Του Μότσαρτ Μερικές φορές αναρωτιέμαι βλέποντας αυτά τα επεισόδια που γίνονται δίπλα και τέλος πάντων πώς λειτουργούν οι άλλοι λέει αναρωτιέμαι σε μια χώρα με τόσους κοιμισμένους εδώ πέρα πώς δεν μπορούμε να κάνουμε όνειρα όλοι κοιμόμαστε και όνειρα μας απαγορεύεται να κάνουμε και ο Βίκτορας εδώ διαμαρτύρεται και αυτός προφανώς συμφωνεί μαζί μου και μας μαλώνει ε, σε όλα τα παιδιά που είναι στο τσάτ και στους ντροπαλούς επισκέπτες αφιερωμένο έτσι με εξαιρετικά το τραγούδι που ακολουθεί. Στα σκολιά σου τα πάνε Και των εμπόρων τα σκαλιά σου τα πάνε κλησία Αλέξη δε σου είπανε και σκόπιμα σου κρύψανε Τος είπε κι νου που φέρνει ελευθερία γιατί το ξέρουνε καλά, χρημένη η ουσία. Οι μέλς σου τάζουνε στη γη, ουράνια, και τη σελβίδα στη μυγμά, περίσσια περηφάνια οι μάκε εκ του ασφαλού έχουνε ποονιρέψει. Γιατί κανένας δεν γυρνά, δέστα να του γυρεύσει. Γιατί δεν γύρισε κανεί, δέστα για να γυρεύσει. Στο μυαλό σου όποιος δει, σε κάνει ό,τι θέλει Κι αν η γιαζέει Σαν την αρκούδα με τριχιά, στου κόσμου το παζάρι Και γίνεται η αλήθεια σου, η μ' ζάρι και έγινε τη αλήθεια σου, λιμαρισμένο ζάρι. Και το κελί που σέριξαν σαν τη φίλη στενεύει, Το βολεμένο σου μυαλό άλλο και λιγυρεύει. Καλύτερο, γεμάτο με καλούδια και με ένα παίξω σαν τρελό, να σου τραγουδώ τις φυλακής τραγούδια, τις φυλακής που σέριξαν, γεμάτη με καλούδια. Τα δεύτερα τα βήματα χαίρεται ο Θεό. Φορεύει ένα άνθρωπο απλά αλήθινός. Ακού λοιπόν το μυστικό και αγαπαντή ουσία, Να δει πω τούτο ο χώρος είναι κι να δούμε εις πώ θα έχουν εξουσία Εδώ να σας ενημερώσω Ότι στις 8 η ώρα Έχουμε τον Κώστα με τον Κωνσταντίνο Τον Εθεροβάμονα Με τη μουσική του Εθεροβάμονα Στις 10 είναι ο άσπεκτ με, το, με την εκπομπή Digging Deeper Και στις 12 είναι ο κρός Με την ηχητική απόδραση ε, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ την, α, Τις ακροατές δηλαδή εδώ πέρα Που είδα από την ώρα που ξεκίνησα μέχρι τώρα Οι οποίοι είναι εναλλασόμενοι Άλλοι ήρθαν, άλλοι έφυγαν ε, Τη Λιάνα, την στέλα, Την α, Παστέλα μας Τον Σάσπεκτ Την Αλκιόνι, το Χόρχε Τον Γιάννη το Ρετέο, Τον Κάπτεν, τον Παναγιώτη Τον Τράβελοκ. Τη Σίλια, τον Άντριαν, το Γιοργάκη, τον Κούξ, τον, τον Σκόλακα, τη Χριστίνα, η οποία με διόρθωσε κιόλα ότι το «Μέα κούλπα το είπε, λέει ο Μητσοτάκη, λέει δεν το είπε ο Αντρέα. Χριστίνακι μου, και ο μεν και ο δε, μου είναι τελείως αδιάφοροι. Χοντρό λάθος βέβαια, αλλά <χω> ξέρει πόσο έτσι μου πέρασε Και το διάβασα εκεί που μου το έγραψε. Καλά έκανες όμω και μου το είπε. Καλά έκανες τον Φίλιππο που ήρθε κάποια στιγμή, τον Ράστι Τούλ, τον Κώστας, τη Χρυσάνα που βλέπω εδώ και λίγη ώρα αλλά δεν μπορώ να τη χαιρετήσω πιο μπροστά Τον Λουκά, τον Ανώνυμο, νομίζω αυτά ε, αυτοί ήσασταν και τους ντροπαλού επισκέπτες φυσικά που δεν μπόρεσαν δω τα ονόματα Και δίνουμε ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα στις 12 με την εκπομπή μεσημέρι με τη μέρη Θα κάνουμε βέβαια μια ενδιάμεση στάση Την πέμπτη το βράδυ για τα ρεμπέτικα Που έχουμε με τα σκονισμένα διαμάντια Από το παλιό Σεντούκι Και θα σας αποχαιρετήσω Με ένα τραγουδάκι Το οποίο είναι μια σύμπραξη Από τρία μέλη ε, Του Music Heaven Τα οποία έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό Και ανεξάρτητα Ο καθένα με το δικό του τραγούδι Ο ένας είχε το... Το ειδικό του τραγούδι ξέρω, που ήταν στο... είχε βγει 21 στον τελικό ήταν ο... είναι ο Άρη Λίτρα, ο άλλο είναι ο Θάνο Χασιώτη που βγήκε πέμπτο στον τελικό και η άλλη είναι η Καλλιόπη η οποία ήταν στο δεύτερο γκρουπ. Αυτή η κοπέλα και είχε το τραγούδι μισή ευχή. Λοιπόν, αυτοί οι τρει ε, γνωρίστηκαν, συνεργάστηκαν, κάναν μια σύμπραξη και βγάλανε αυτό το τραγουδάκι. Γνωρίστηκαν από εδώ δηλαδή, από εμά, από, το... από τη δική μα την κοινότητα και από το διαγωνισμό. Ε, συμβαίνουν και ωραία πράγματα σε διαγωνισμούς Βλέπετε, βγαίνουν συνεργασίες, γνωριμίες Λοιπόν, εγώ το χάρηκα πάρα πολύ Ειλικρινά, έτσι όταν το διάβασα Είναι, Το έχουν αναρτήσει στο φόρουμ Μπορείτε να το δείτε, να το ακούσετε Λοιπόν, σας αποχαιρετώ όλους με αυτό το τραγούδι ε, Πολλά φιλάκια Ευχαριστώ πάρα πολύ Μέχρι την επόμενη Δευτέρα Γεια σας σε μισό, δεν ξέρω τι να αισθανθώ Η λογική δεν είναι αυτή που τη ζωή μας οδηγεί Και να κρυφτώ, πια δεν μπορώ, από την καρδιά μου έχω Όσο μου λείπεις εσύ και μεγαλύτεσαι Γιατί μακριά σου δεν μπορώ ούτε λεπτό Γιατί μακριά σου δεν μπορώ ούτε λεπτό Ανατολή σ' ένα φιλί και αγγέλου δάκρυ σιωπή άραγε η Τι με Να σας να σε Τη λέξη που δεν μπορείς και δεν τολμάς να μου πεις γιατί δεν νιώσε ποτέ όπως εγώ γιατί δεν ποτέ του έφυγες θέλω να σου πω τόσα μα τόσα πολλά δεν έπαψα ποτέ να σ' αγαπώ, γιατί δεν έπαψα ποτέ να σ' αγαπώ, εγώ δεν έπαψα ποτέ να σ' αγαπώ. Ακούτε το ραδιοφωνο του Music Heaven.